Στοίχη 22-27 Η διαθαύματος πληρωμή του φόρου 22 Και ενώ γύριζαν αυτοί στην Γαλιλαία του είπε ο Ιησούς «Μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εν τόσο ισχύρα ισχύρας ανθρώπων» 23 «Και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί» και λυπήθησαν οι μαθητέ υπερβολικά 24 «Όταν δεν ήλθανε Σκαπερναούμ» Επήγανε στον Πέτρον εκείνοι που εισέπραταν τον φόρων των διδράχμων, τον οποίο εξευλαβία προσέφεραν υπέρ του ναού οι Ιουδαίοι, και είπαν: Ο διδάσκαλό σα δεν πληρώνει τα δίδραχμα. 25, λέγει ο Πέτρος Ναι, θα τα πληρώσει. Και όταν εμβίκαινε στο σπίτι, τον επρόλαβε ο Ιησούς και είπε: Τι σου φαίνεται, Σίμων, οι βασιλείς τη γη από οποίου παίρνουν φόρου, ή κεφαλιάτικο, από τα παιδιά τους ή από τους ξένους που δεν είναι μέλη του βασιλικού τον οίκου. 26. Λέγει αυτό αυτόν ο Πέτρος. Από τους ξένους. Είπεν αυτόν ο Ιησούς. Λοιπόν, η η του είναι ελεύθεροι από κάθε φρολογία. Ούτε εγώ λοιπόν που είμαι γνήσιος Υιός του Θεού. Ούτε σεις που υπηρετείτε με είμαι θα υποχρεωμένοι να πληρώνομαι φόρον για τον οίκο του πατρός μας. 27. Δια να μην και παρεξηγούνται στο παράδειγμά μας, παρακινηθούν από αυτό, να περιφρονούν τον ναό, πήγαινε στην θάλασσα και ρίψε αγκίστρι. Και το πρώτο ψάρι που θα ανεβάσεις, πάρε το, και αφού ανοίξεις το στόμα του θα έβρισα αργυρούν τετράδραχμον. Λάβε εκείνο και δώσε τους αυτούς δι' και δι